Δέχομαι πάντα δώρα. Πάρτε το globe και να μην σα πω τι να το κάνετε. Δέχομαι πάντα δώρα. Πάρε το πούλε. Δέχομαι πάντα δώρα. Πάρε το μανουάλ του παπά. Μα το το και <Δέχομαι> να μη τα χρωστά. πάντα δώρα. Σα έχω ένα δώρο. Έχω ένα δώρο. <huh δέχομαι πάντα δώρα. Αυτό το γυναίκα τώρα. Μπορεί μπορώ Είπαμε αφού δέχεται πάντα δώρα. Το είπε που ήταν στην Καρία σε κάποια από τα νησιά που ο Ε, είπαμε στην Γκό, στην Γκό. Είπαμε να του κάνουμε δώρο. Και βρήκαμε 4-5 πρόχειρα δώρα τα περιέγραψαν γνωστοί συνεργάτε αυτή εδώ τη εκπομπή. Ο Κυριακό Μητσοτάκη, με χαρά να κοιώνει ότι δέχεται πάντα δώρα, αν έχετε εσεί κάτι άλλο να προτενεται, να δωρίσετε, 2, 11, 10, 80, 8, 80 να του το κάνουμε δώρο ραδιοφωνικά πάντα. Η κυρία Βούλτεψη που του κάνει τώρα το ένα κλόπι ήταν και νωρίτερα εδώ, καθόταν πάλι στο στούντιο, έχουν αρχίσει να έρχονται πολιτικοί, έρχονται εκλογές, οπότε θα περάσουν πάρα πολύ και από αυτό τον ραδιοθάλαμο και θα ενημερωθείτε για τις απόψεις τους και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, πήγε σε άλλο στούντιο σήμερα το πρωί και μας ανακοίνωσε, μας θύμισε και Το είπε έτσι με τρόπο ώστε να το καταλάβουμε όλοι και κυρίως όλοι εσείς οι αχάριστοι ότι όχι μόνο δίνει λεφτά αυτή η κυβέρνηση, αλλά ότι περισέβουν σας περισσεύουν χρήματα. Τι μου λέτε... Ότι αν ενισχύσετε παραπάνω με διάφορου τρόπου το εισόδημα των ανθρώπων θα μπορέσουν να τα καλύτερα καλύτερε τι υποχρεώσει του και θα τα ρίξουν και στην κατανάλωση. Να δούμε όμω τι ακριβώ γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Μήπω η πολιτική τη κυβέρνηση ακριβώ αυτό κάνει. Μήπω πληρώνοντα λιγότερο ένφια όλοι μα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα το 80% τη ελληνική κοινωνία. Όίου. Μήπω με την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν έναν επιπλέον μισθό, αυτή είναι η πραγματικότητα, όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασία. Όίου. Μήπω με τι μειωμένε ασφαλιστηρία. οικονομικές και το εισόδημα το διαθέσιμο όλων των πολιτών. Δεν είναι χρήματα χρήματα χρήματα, το είπε ο έκανε έναν πρόχειρο απολογισμό και έβγαλε στη ότι περισέβουν χρήματα. Ιούνιος, 3 Ιουνίου του 2022, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα καύσιμα, στα στα σπερμάρκετ, στις βενζίνε, στη ΔΕΗ, στου λογαριασμούς, περισσεύουν χρήματα και γι' αυτό είναι υπεύθυνοι να τη δοξάσουμε η κυβέρνηση συγκεκριμένη που κατάφερε να περισσεύουν, να σας περισσεύουν χρήματα, όχι απλά παροχές. Το έχουν πάει σε άλλα στάδια, δεν είναι ότι δώσαμε αυτά. Περισσεύουν από αυτά που δώσαμε χρήματα και περνάτε πάρα πάρα πολύ αλλά το τραγούδι εδώ που ακούμε είναι από το Αζερβαϊτζάν, ένα τραγούδι στην Κυροβίζω νομίζω, Μπόρα Μπόρα λέγεται ο μαζονάκης ο δικός μας εδώ ο τραγουδιστής το έκανε στην ελληνική γλώσσα και έχει ανεβάσει στο TikTok ένα μικρό απόσπασμα βίντεο κλιπάκι του νέου τραγουδιού με τίτλο Τώρα Τώρα προσέξτε λίγο τους στίχους τώρα. La isito choque noche torgazas Tu ora tu la fricati jaminizo el borí Si quien urga come na pu follasa Anaia mtin afto Tu ora tu la telositi muy pu moni La isito choque noche torgazas Να το πω κι εγώ. Τώρα τώρα τέλειωσε η δική μου υπομονή. Πλάι σου τόσο καιρό ξεθόριασα. Το ξεθόριας είναι κωμικό γιατί πρέπει να βρει ομοιοκαταληξία σε λίγο. Και λέει τώρα τώρα βρήκα τη χαμένη θαλπορή στην καινούργια γκόμενα που φόλιασα. Αυτ αυτό καταλαβαίνω εγώ δεν ξέρω τι ακούτε εσείς. Εγώ ακούω φόλα <laughs> <laughs> που φόλιασα. Ο Μαζωράκης λοιπόν δεν έχει βάλει περισσότερο τραγούδι. Το έχει γυρίσει, είναι βίντεο κλιπ Οπότε αυτό ανέβασε, αυτό ακούμε. Όταν βγήκε ολόκληρο το τραγούδι, ακούμε και το αρχικό βέβαια, τα ακούμε σε μίξη. Ανδρέα Λοβέρδο, Ανδρέα Λοβέρδο, για να έρθουμε στα θέματα τη επικαιρότητα. Βγήκε πάλι χτε ένα έγγραφο μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την περίφημη μεταφραστική υπηρεσία, η οποία δεν λειτουργεί πια, αλλά τα στέλνει έξω σε ιδιώτε. Και εκεί που το αρχικό έγγραφο έλεγε ότι ο Ανδρέα Λοβέρδο έχει πάρει 20.000 μίζα. Το μεταφρασμένο έγγραφο λέει ότι έχει πάρει 20.000 μίζα. Δεν έλεγε το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου. Έχει γίνει ένα θέμα τεράστιο από χτες. Ακόμη και ο ο το τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί για αυτό το, το, το λάθος της μετάφρασης. Σβήστηκε το όνομά σα από έγγραφο του FBI, κύριε Λοβάρη. σα πω πρώτα απ' υπάρχει το όνομά σα αυτό το έγγραφο. Βεβαίω υπάρχει. Είναι ένα έγγραφο πάρα πολύ γνωστό από το 2017. Στη Βουλή δεν το έστελνε η εισαγγελία διαφθορά, γιατί μέσα φαίνεται. Το έγγραφο είναι του 2017. Έπρεπε να έχει έρθει στη Βουλή το 2020 που έγινε η προανακροτική επιτροπή. Δεν το έστελνε η εισαγγελία διαφθορά. Γιατί? γιατί εκεί φαίνεται ότι ένα μάρτυρα με κουκούλα εδώ ήταν και στην Αμερική. Ο ίδιο. Πράγμα που απαγορεύεται από το ελληνικό δικαστήριο. Είναι... αυτό δεν το έστελνε η εισαγγελία Ποιος το πήγε στη Βουλή, το 2020, ποιος το πήγε, ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου κύριος Αγγελής. Μας. Με τα ονόματα με όλα μέσα. Έκτοτε, Άρα, εκεί και ήταν το, το, με το δικό σας όνομα Και υπάρχει σε τρεις τουλάχιστον δικογραφείες. γιατί τότε σβήστηκαν τα ονόματα Έλατε. αυτά. Γιατί τότε σβήστηκαν τα ονόματα αυτά. Σβήστηκαν μόνο, μόνο του, σβήνονται. Δεν σβήστηκε μόνο του Λοβέρντο, σβήστηκαν και άλλα ονόματα, σβήνονται. Το αγγλικό κείμενο από το FBI λέει ε, τα ονόματα και λέει Ανδρέα Λοβέρντο, πάει για μετάφραση με την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, γυρίζει πίσω χωρί να λέει Ανδρέα Λοβέρντο ούτε στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά, ούτε σε καμία άλλη γλώσσα. Είναι το γνωστό θέμα τη Νοβάρτη που συνεχίζεται με διάφορε αποχρώσει και νεότερα έγγραφα που έρχονται στην επικαιρότητα. Ε, το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών λέει Δεν εμεί. Το ιδιωτικό γραφείο που ανέλαβε τη μετάφραση. Βεβαίω το παρέλαβε το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έπρεπε να κοιτάει να κάνει την ταύτιση, να δει τι γίνεται στο αγγλικό, τι λέει το ελληνικό κείμενο. Ο ίδιο ο Λοβέρντο λέει ότι είναι παλιό όλο αυτό, αλλά δεν ξέρει και ο ίδιο γιατί σβήστηκε το όνομά του. Και αναρωτιέται με τη φράση, Έλατε ποιο το έκανε. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να απασχολεί σοβαρά Αυτό τον τόπο γιατί έγγραφα. στα οποία δεν πρέπει κανείς να παρεμβαίνει και πρέπει να κατατίθενται εκεί που πρέπει, στις δικαστικές αρχές, ώστε να δούμε ποια άκρη και πώς θα βρεθεί με όλο αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Βρέθηκε, βρέθηκε χτες, και στη Λέσβο και στη Μητή Λύνη ταυτόχρονα. Σύντροφοι και σύντροφοι. Και αυτόν τον αγώνα το δίνουμε με τον πρόεδρό μας, με τον σύντροφό μας, με τον επόμενο πρωθυπουργό μας, τον Αλέξη Τσίπρα. Γεια σας φίλες και φίλοι Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες Τέλος Γεια σας φίλες και φίλοι Έχε για καημένε κόσμε Έχε για γλυκιά ζωή Γεια σας φίλες και φίλοι! Γεια σας! Ήρθαμε για να σας φάμε τα λεφτά σας! Βραίστε το διάλο από Έχετε για βρυσούλες Γεια σας φίλες και φίλοι! Και εσύ σου λιωτοπούλες Καθώς! Καθώς! Ο Παδίπουργος! Mm -hmm. Αλέξει! <Σπούπου> γερά! Δέξει δέξει. <Στα Vitalino> Αλέξεις, γερά. <Στα> να παίσει δεξιά! Αλέξει! Γερά! <χω> να <how> παίσει δεξιό! Είναι ωραίο πάντα σε αυτά όταν φωνάζουν πολύ μαζί ένα σύνθημα όπω τώρα εδώ Αλέξη Γεράνα πέσει δεξιά που κάποια ξεχνιέται εδώ μια κυρία και έχουν τελειώσει όλοι οι υπόλοιποι συντονίζονται με κάποιο τρόπο στα συνθήματα και μένει μια μόνη τη και το λέει και είναι έτσι πιο ωραίο αυτό όταν κλείνει σβήνει με μία ή έναν που δεν έχει συντονιστεί με τους υπόλοιπου, είναι στον κόσμο του και συνεχίζει να λέει το Σύνθημα έτσι λοιπόν Στην Λέσβο και στη Μητυλίνη Μας χαιρέτησε, με βγάλε λόγο Είπε τα δικά του εκεί, αυτά που προβλέπονται ε, Ο Βελόπουλος σε άλλη προεκλογική ομιλία Ο Μάνο πριν πάμε στην προεκλογική ομιλία ε, Τον ρωτήσανε τον ρωτήσανε σε στούντιο και απάντησε Εάν κάποιος σας ζητούσε Να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας Τι θα λέγατε Φασίστας Τι θα λέγατε? Φασίστας Εμείς λοιπόν τους λέμε Είμαστε ναζιστές και τα ούγκανα με τι σημαίες Υπερβολέ όλα αυτά είναι μοντάζδωρ. Είναι δυνατόν να ρωτάνε τον Βελόπουλο πώ αυτό χαρακτηρίζεσαι και τι είσαι και να απαντάει φασίστα ή ούγγανο με Δεν στέκει. Στην πραγματικότητα το καταλαβαίνει ο καθένα. Πάμε να ακούσουμε το κανονικό, ε, μάλλον τι ακριβώ είναι ο ίδιο, πώ το παρουσίασε σε ομιλία σε ανοιχτή συγκέντρωση που έκανε. Και το βλέπει. Θυμίζει το τσουνάμι που ερχόταν, το παγόβουλο ερχόταν στο Τιτανικό και αυτοί χόρευαν βάλ. άκουραν μουσική στον Τιτανικό, σε να μην συμβαίνει τίποτα. Όλα καλά του έλεγε ο καπετάνιος, πώς να χωριέστε, το πολύ πολύ να βυθιστούμε. Δεν στο το είπα αυτό στο τέλος. Εμείς όμως δεν είμαστε ο καπετάνιος του Τιτανικού. Εμείς την ελληνική λύση είμαστε αυτοί που θέλουμε να αποφύγουμε το παγόβουνο. Να αποφύγουμε την βύθιση του Τιτανικού. Να αποφύγουμε να πέσει άφθρο το πλοίο, άφθρο, στο βυθό. Είμαστε τα δροσίβια της Ελλάδος. Είμαστε οι σωτήρες της Ελλάδος. Είστε οι σωτήρες της Ελλάδος, καθέστρες χωριστά! Εσείς τα σώσετε την Ελλάδα. Εσείς τα σώσετε το έθνος. Εσείς τα σώσετε τους έλληνες. Καταλάβετε το μεγάλο το βάρος, μεγάλο το άχθος, και το άλγος, κι εξαιρευνό veramente καλά. Είμαστε τα δροσίβια της Ελλάδος. Είμαστε τα Σοσίβια είναι, να το, το είπε τώρα. Να πνίγεσαι και να στον Τιτανικό που είναι δεδομένο ότι έρχεται και είμαστε και να πρέπει να κρατηθεί από το σωσίβιο που είναι η ελληνική λύση. Τα σωσίβια της Ελλάδος Λοιπόν, υπάρχει σωτηρία. μη τα πάρουμε όλα βαριά. Ε, με τι μοιάζει αυτή η εποχή ε, το 2020 το 2022 με πόλεμο που έχουμε Ρωσία-Ουκρανία συσβολή με μια ένταση στις Αμερικανο-Κινέζικες σχέσεις με μια αναμπουμπούλα γενικότερη όλοι πουλάνε όπλα όλοι μας εκβιάζουν με μια ένταση Τουρκίας-Ελλάδας και όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Θα δυσκολευτείτε να βρείτε ακριβώ με τι μοιάζει περίπου, περίπου με τι μοιάζει μα το αναλύει πάλι ο Γιατί πραγματικά, Είμαστε λίγο πριν το 1453. Αν συγκρίνουμε τις δύο ιστορικές στιγμές είναι ίδιες. Δεν διαφέρουν 1410. Πριν, πριν πολύ πριν γίνει η άλωση 40 χρόνια. Κωνσταντινούπολη παύτωχη. Δεν μπορούσαν να ταΐσουν τους πολίτες. Δυσβάσταχτη φόρη στην περιφέρεια που ανάγκαζαν πολλούς να αυτομολούν και να γίνονται ισλαμιστέ, Ισλαμιστές. Να εξισλαμίζονται εκεί ο θελός για να απαλλαγούν από τα χρέη Και από την υποχρετική στράτευση Μετανάστευση μεγάλη από το 1240 και μετά προς την Ευρώπη Δείτε την ιστορική συγκυρία και συγκρίνετε την Και ήρθε μετά ο Σουλτάνος και τελείωσε το Βυζάντιο Είμαστε ακριβώς στην παράλληλη ιστορική στιγμή Έχετε για Ωραί και βουάρ Άντε και γεια Έχετε για βρυσούλες Και εσείς το λιωτοπούλες Σε αυτή την ιστορική στιγμή Που θα πούμε Ήταν ή επιτάς Δεν υπάρχει άλλη λύση Είναι η μητέρα των μαχών. Είναι η μάχη που θέλουμε να δώσουμε όλοι μαζί Είναι η μάχη που θα δώσουμε μαζί οι Έλληνες Δεν είναι δί μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να τηθείς αναλόγω. Άντε λοιπόν βάλεις τα πολύ καλά σου και έλα ραφτείτε, έχουμε μάχη να δώσουμε, να μην πέσει η πόλη, ακριβώς είμαστε, το λέει, μοιάζει πάρα πολύ με το 1453, δηλαδή κάποιοι έρχονται, εχθροί, να καταλάβουν την πόλη, ποια είναι η πόλη, ποιοι είναι οι εχθροί που έρχονται, όλα αυτά δεν τα ρωτάμε, αυτά τα ακούς, πας στη συγκέντρωση του Βελόπουλου, τα ακούς όπως τα λέει, χειροκροτή, φωνάζει όταν σου λέει τι είμαστε, τι είμαστε, απαντάς. με ότι θέλει ο καθένας, σηκώνει ψηλά τι και μετά γυρίζει σπίτι ότι έχει περάσει πάρα πολύ όμορφα και τσάμπα, είναι πολύ βασικό αυτό. Μου στείλανε εδώ ένα μήνυμα, λέει πέρυσι ψάχναμε σκύλο για την καραντίνα, φέτος ψάχνουμε άλογο για τη μετακίνηση. Επειδή κάτι και γίνεται με τις τιμές στη βενζίνη και στα καύσιμα, θα πάμε μέχρι την Πάτρα γιατί ένα τοπικό κανάλι εκεί εντόπισε έναν ιδιοκτήτη οδικής βοήθειας Που έχει τα οχήματα και τον καλούμε όταν πάθουμε βλάβη να μα πάει παραπέρα. Ε, πολλοί πατρινοί, φαντάζομαι και σε άλλα μέρη τη Ελλάδα, παίρνουν τηλέφωνο χωρί να έχει βλάβει το αυτοκίνητο για να του πάει παραπέρα, επειδή δεν έχουν βενζίνη. Με τη βενζίνα μα παίρνουν τηλέφωνο και λέει: Ξεμείναμε στην αγκαλιά. Για να πάμε να τον εφορτώσουμε, να κλειδώσει 10 ευρώ ή 20-30 να πάει με ορτογείο. Πολλέ αρκετέ φορέ μα έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν. Υποτίθεται βλάβη, ενώ δεν υπάρχει βλάβη στο αυτοκίνητό του, ελέγχουμε, κοιτάμε ότι έχει μια η βριζιναλή. παιδιά δεν έχω κάτι, μου τη χάρη φορτώσετε με πάτε μα την Σας Σα έχει παραδεχτεί άνθρωπο ότι. Ναι, ναι, ναι. Αφού είναι φανελέ. Δεν έχει τα άλλα βριζιναλή. Και παίρνει οδική βοήθεια που την πληρώνει, την πληρώνει, και σου λέει πει παραπέρα βλάβη. Και αυτό, κατά μια είναι, μια βλάβη είναι βλάβη στο πορτοφόλι. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει μόνο το όχημα να αφορά η βλάβη. Εδώ αφορά και το. Πορτοφόλι, Έχουμε και άλλε λύσει να προτείνουμε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Όχι μόνο τα άλογα που τα ψάχνουμε, το ποδήλατο. Το ποδήλατο από την Αχαγιά μέχρι την Πάτρα, μια χαρά. Και εδώ στην Αθήνα μπορεί οπουδήποτε να πας, να μετακινηθεί. Και επειδή είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, θα πρέπει να την γιορτάσουμε. Φίλε και φίλοι, είμαστε όμω και σήμερα εδώ διότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου. Και πρέπει να σα πω ότι είμαι και ο ίδιο. Ποδηλάτης, ποδηλάτης της ελληνικής κοινωνίας. Κάτι έχουμε καταλάβει και επειδή είναι παγκόσμια μέρα ποδηλάτου πρέπει να την γιορτάσουμε. Τότε είχα, είχε, είχα προσπαθήσει να κάνω κάποια κίνηση στο ποδήλατο για να διορθώσω κάτι. Μπλέχτηκαν τα δάχτυλά μου στις ακτίνες και με πέταξε, με να το ποδήλατο και χτύψα το κεφάλι μου και έσπασε τη στήλη. στην Τουρκία. Αμφισβητούμε όλα τα νησιά που δεν είναι καταγεγραμμένα στην Τουρκία και είναι. Όχι, oh, Θα αρχίσει η κατάλογος ποια είναι τα νησιά. Ξεκινάμε αμφισβητήσει. Και όχι μόνο ξεκινάμε αμφισβητήσει, θα ξεκινήσουμε να τα πάρουμε αυτά τα νησιά με ποδήλατο θέλετε. Όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που έσκυψε εν κινήσει με το χέρι να αλλάξει την αλυσίδα Και ήρθε τούμπα και στη σπονδυλική στήλη και όλα τα υπόλοιπα. Θυμόσαστε εκείνο που είχε συμβεί. Με άλογο θέλετε, με οδική βοήθεια, όπω γίνεται στην Πάτρα, με το αυτοκίνητό σα, αν έχετε κέφια και, και βενζίνη, για να πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη να την καταλάβουμε. Αλλά πριν την Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να καταλάβουμε τα νησιά τα οποία μα τα παριθμεί ο Κυριάκο Βελόπουλο. Λέμε στην Τουρκία. αφισβητούμε όλα τα νησιά που δεν είναι καταγεγραμμένα στην Τουρκία και είναι τα Μοσχονίσια, ο Αβιάβατος, το Παλιονήσι, το δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο κάλαβλος, τα Μοσχονίσια, η Δρέπανο, Μπράβσο, το Φιδονήσι η Προκόνησος, η Αφήσια, η καλόλιμνος, η Κούταλη, το Προβατονήσι, Πριγκυπόνησσα δεν είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά τα νησιά αλλά ανήκουν στην Τουρκία Σύμφωνα με αυτό που λέει η Τουρκία για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, διεκδικούμε τα νησιά αυτά. Για να σταματήσουν οι Τούρκοι να διεκδικούν τα δικά μα νησιά. Τώρα, τέλειωσε, δική μου Πλά, το σοκερό, Ο τώρα, Στην που Ο Κάλαβλος. Πού είναι αυτό το νησί, όλα τα άλλα, τα πρικυπώνησε νομίζω έξω από την Κωνσταντινούπολη. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί, θα αμφισβητήσουμε και αυτά, αφού αμφισβητούν τα δικά μα αυτοί και εμεί, καθρεφτάκι. Αλλά ο Κάλαβλος πού ακριβώ, δεν ξέρω, να χάνουμε, πού δεν πάμε στι συγκεντρώσει του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα πρέπει να πάμε κάποια στιγμή, γιατί ε, βλέπω εκεί να όσοι πάνε, περνάνε καλά, που είναι το ζητούμενο σε αυτή τη χρονική. Συγκυρία, ρωτήσαν και τον κύριο Οικονόμου σήμερα το πρωί το κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το ότι αφαιρέθηκε από τη μετάφραση το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου δίπλα από τα 20 χιλιάρικα που έχουν δοθεί, σύμφωνα πάντα με το FBI και ο κύριος Οικονόμου μίλησε για τα έγγραφα. Εσά δεν σα ανησυχεί το γεγονό ότι ένα έγγραφο, αγγλικά γνωρίζετε, αν μη τι άλλο, όλοι στο πάνε νομίζω ότι γνωρίζουν αγγλικά. Ε, δεν σα φαίνεται περίεργο το γεγονό ότι ένα έγγραφο το οποίο γράφει ότι αυτό πήρε αυτό το ποσό από την Οφάρτη, μεταφράζεται στα ελληνικά, το γράφει αυτό στα αγγλικά και μεταφράζεται στα ελληνικά χωρί το όνομα. Δεν σα προβληματίζει αυτό ω κυβερνητικό εκπρόσωπο, ω πολίτη, ω πολιτικό. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για. Ποια είναι ακριβώς τα έγγραφα στα οποία πρέπει να αναφερθούμε ε, εάν η αναφορά που γίνεται στα αγγ έγγραφα ε, μιλάει για το ίδιο πράγμα σε όλα τα έγγραφα Μπορώ μπορώ τελάμτωρος ρόναι μυχός, δίγεται γένε μυχός Ποια είναι ακριβώς τα έγγραφα ε, εάν η αναφορά που γίνεται στα αγγ έγγραφα ε, μιλάει για το ίδιο πράγμα σε όλα τα έγγραφα Μπορώ τώρα βρήκα τη <σέβη> χαμένη <σέβη> θαλπορή Στη καινούργια κόμπελα που βόλιασα Gomeno ku follasa Ora, dige dige nast, dige dige nemi xam me binamet. Barta na mista xrostao. dige dige Pare to bulo. Τα δώρα που κάνουμε στην κυριαρχόμη ζωτά και τα έγραφα στα οποία έγραφα πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα έγγραφα. Η κόνο μου. Δεν ήξερε τι να πει με αυτά που συμβαίνουν, κανεί δεν ξέρετε τι να πει, αλλά κάποιοι ερωτώνται και πρέπει να απαντήσουν και δίνουν αυτέ τι απαντήσει που ακούμε κάθε μέρα μία με δύο εδώ, 2, 1, το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε τηλέφωνο, θέλετε να κάνετε δώρα, να έχετε έγγραφα ή του μαζονά το τραγούδι το πολύ ωραίο. Το τώρα τώρα και την γόμενα, την εγκόμενα που φώλιασε. radiopapakiparapolitica.gr το mail του σταθμού Δημήτρη Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο ε, πριν πάμε στο λαό σήμερα σαν σήμερα το 1963 έφυγε από τη ζωή ένα ζύμχι ΚΜΕΤ Τούρκος, κομμουνιστής και ποιητής, πρώτα κομμουνιστής μετά ποιητής ε, με έχει ερεθίσει πολλούς Έλληνες συνθέτες και ευτυχώς ανταποκρίθηκαν και μελοποίησαν στίχους του γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο η πιο μορφή θάλασσια είναι αυτή δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε Στο Μάιδη Τραγουδάκι, ο Θάνο Μικρούτσικο είναι στο πιάνο. Ναζίμι Χικμέτ βεβαίω για την πιο όμορφη θάλασσα, η οποία είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει και οι πιο όμορφε μέρε είναι αυτέ που δεν έχουμε ζήσει ακόμα, δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα. Πολύ ωραίο, σου ρεαλιστικό ότι πρέπει, επειδή έρχεται καλοκαίρι, έχει έρθει καλοκαίρι τυπικώ από προχτέ και με τι θάλασσε έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, όλοι αναγκαστικά σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο. που μας έτυχε να γεννηθούμε Λάος τώρα, μέρος Α, κολλάει της πρώτες διαφημίσεις Έλα. Μου. Έλα! Να σου πω, αυτό ο σύλλογο θα το ξεκινήσω έτσι. Πώ αν είπε ο θήμιο φασιστή Χαλαδρίου. Χαλαδρίο, Κριάδε επιστημόνων. Σεβαστοί πατέρε, κυρίε και κύριοι, Σα ευχαριστούμε για τη σημερινή σα παρουσία. Όχι μόνο τιμώντα το σύλλογο επιστημόνων του Χαλαδρίου. Επιστήμονα μόνο θα είχε καλέσει τον Μπρέκα και θα τον, ε, θα τον έβγαζε από την αφάνεια ξανά. Μόνο οι επιστήμονε ξέρουν. Παρακαλώ το κύριο Κώστα το μεγάλο μα πρωταγωνιστή, να μα απαγγείλει για την Αγία Σοφία. Επιδύνουμε Δεν είμαι καλό στα μαθηματικά. Από το 1453 μέχρι το 2022, πόσα χρόνια έχουνε περάσει οι βρε Αποστόλοι. Ε, κάτω ρε παιδί μου, δεν είσαι ένα κομπιουτεράκι τώρα, να κάνω μαθηματικά. Με, Έχω να κάνω τα, από τα κλάσματα στο λύκειο. Και έμεινα και θεωρητική. Άστα χέστα μέσα τώρα με τα, με τα μαθηματικά, γι' αυτό και έμεινα αγράμματο. Να σου πω, έχουμε πάντω μια νίκη στην ε, Κωνσταντινούπολη, όπω τη λένε και οι εχθροί μα, Ισταμπούλ. Ε, να του έχουμε ξεκολετάσει στα ψώνια. Πηγαίνει όλη η Βόρεια Ελλάδα και κάποιοι και από την Νότια Ελλάδα, αλλά γίνει η Βόρεια Ελλάδα Μακεδονία και πάνω, ειδικά ο Εύρο, μπέρκε για που παίρνουν μέσα και ψωνίζουν. Άμα Επί... το κάψιμο είναι φθηνό, να στο το φόρο, θα πάει εκεί που και... δεν έχει τον ίδιο φόρο. Αν βγάλετε του φόρου, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. Όχι, στην 12η, η θέση μα. Δουλεύουμε το γνωστό μεταλλυντουργικά εδώ και χρόνια. Πού το Τουρκικό εμεί. Πού το Τουρκικό εμεί. Πιλιά, μωρό μου. Αποστολή, Έλα. ψηφίζω Άδωνη. Ποιος σε ρώτησε Δε... μωρή, Δε... ποιος σου έδωσε ψηφοδέλτιο. Δεν πιάνει τίποτα ο πρέκας μπροστά του, εντάξει. Άδωνη. Α, ναι, άμα είναι να διαλέξουμε, συγγνώμη, κι εγώ Άδωνη. Έτσι, μπράβο, φιλιά, για. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. <Ρε> Η κεντροδεξία έχει αρχέ και αξίε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, όπω τη βλέπουμε. Έχοντα τι αρχέ και τι αξίες τη δεξιά. Αυτό, Αυτό λες. Ανεξάρτητε αρχέ, α ανεξάρτητες αρχές, ας πούμε. Και ανεξάρτητε αξίε. Yeah, yeah. αξίες όμως, όμω. Και αξίε όπω τα φυσικά μονοπόλια, α πούμε, λιμάνια, ΔΕΗ, συγκοινωνίε, επικοινωνίε, τα οποία δεν πολλούνται όπω ξέρει τα φυσικά μονοπόλια. Αλλά η κεντροδεξιά, μάλλον, έχει αρχέ και αξίε, τα απαξιεί και τα πουλάει για ένα ευρώ, α πούμε. Όπου τα να πηγαίνει σκαραμαγκά,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 Ξέρετε, υπάρχει και αυτή η ωραία φράση ότι απολαμβάνει κανεί τη σκηνή ενό δέντρου που φτιάχνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Να πάρει ο μπακογιάνο το φείο του θείο του λένε ο Κυριάκο. Ναι, ναι. Να πάνε στα σκίνα κορυφαία, να πά στη βαριμπόμπο, την υποκάτει ο και στη βόρεια έργεια, να δει τα δέντρα που θα κάτσουμε κατά τον ίδιο του. Κάνα δέντρα, καλά, χάσει. Εκεί κάθε τον ίδιο τη αναμογενήτρια. Ναι, και να δεί και τι αναμογενήτριε που κάνουν τη διαφορά. Όχι τη διαφορά, τη διαφορά, τη διαφορά. Πρόντο! Πρόντα ο Χατζημούνα! Χατζημούνα, ναι! Του Χατζηφλούρέντζου Χατζημούνα! Χατζημούνα! Μιχάλη, τραξί! Αποκλειστική είδηση! Θα το ανακοινώσουνε σήμερα ή αύριο! Παίρνουμε αύξηση αποστολή! Κι άλλη αύξηση μωρέτο έχετε ξεκοντιάσει! Έχει το Πια πόσο! Από 3-20 στα 4 ευρώ ή Τέλο πάντων. από Ωραία που σα την αύξηση την ελάχιστη και σα κάνω τρομερή μείωση με τα κάψιμα που έχουν πάει 2,5 ευρώ. Α μάθουμε από τα 200, ένα αρχιτή πήραμε, ούτε ένα αρχιτή δε, δεν πήρε τα 200 που είπαμε. Ναι, και το ένα <σχλή> αρχιτή καλό είναι. Έχει το 50% των αρχιτείων. Να τα βλέπουμε και τα καλά. Κάτι είναι αυτό. Μήπω πληρώνοντα λιγότερο ένφια όλοι μα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα το 80% τη ελληνική κοινωνία. Όω. Μήπω με την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν έναν επιπλέον μισθό αυτή είναι η πραγματικότητα, όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασία. Ό. Μήπω με τι μειωμένε ασφαλιστικέ και φορολογικέ εισφορέ το εισόδημα το διαθέσιμο όλων των πολιτών. Σε Αυτά δηλαδή... δεν είναι χρήματα που περισσεύουν. Περισσεύουν εννοείται. Περισσεύουν και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το έσχω να περισύνα χρήματα αρκετά. Όσ εδώ, κάπου όπα. Όλη η Ευρώπη δυνοπαθεί και εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε του Έλληνε πολίτε να του περισσεύουν χρήματα. Επειδή μια κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα και του περισσεύουν χρήματα. Να φορολογηθούν ή να κοπούν. Δεν χρειάζεται. Είπαμε να καλομάθει ο λαό, αλλά υπάρχει και ένα όριο κάπου. Αυτά προεκτείνω λίγο τη σκέψη του κ. Οικονόμου. Μπορεί να τα πει κανεί αύριο μεθαύριο όλα αυτά που πάω εγώ τώρα. Σήμερα το βράδυ, η το κατηλημένο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζει τα 9 χρόνια ζωή. με μια μεγάλη συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, τους Παρανουέ και το συγκρότημα Τα Πάνταρή. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αύριο, οπότε χρόνια πολλά στη Βιομέ, σήμερα και Μποφίλιου, καλά θα περάσουν, όπως πρέπει και όπως ταιριάζει ε, στον χώρο και στην πρωτοβουλία την συγκεκριμένη. Τα χρέη της Δημοκρατία έχουν ανέβει. δεν πέσαν όπως μας λέγανε στην αρχή, δεν το έχει πιστέψει και κανείς, 3,91 εκατομμύρια, ενώ πέρυσι ήταν 3,70, ανεβαίνουν, καλπάζουν από ένα σημείο και μετά, τι ακριβώς τώρα και ποιος φταίει για αυτό που συμβαίνει εκεί. Κύριε Εκπρόσωπε, η Νέα Δημοκρατία διαβεβαίωνε προεκλογικά και σε όλου του τόνου ότι τα χρέη του κόμματο θα ρυθμιστούν και θα αποπληρωθούν με οικονομίε από την κρατική επιχορήγηση. Όμω, χθε, όπω αποκαλύφθηκε, για δεύτερη συνεχομένη χρονιά, τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώ δεν έχουν μειωθεί, αλλά έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 40 εκατομμύρια. Όλε οι δανειακέ υποχρεώσει τη Νέα Δημοκρατία είναι ρυθμισμένε και οι ρυθμίσει αυτέ εκτελούνται στο ακέραιο. Ένα σημαντικό κομμάτι τη κρατική επιδότηση πηγαίνει για την ε, αποπληρωμή των ρυθμίσεων αυτών. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργεί καινούργια χρέη. Από το 2016 το καταστατικό της Νέα Δημοκρατία έχει ρητή αναφορά ότι απαγορεύει το τραπεζικός δανεισμός. Συνεπώς δεν αυξάνεται το κεφάλαιο, δεν παράγει καινούργια χρέη, συσσωρεύονται τόκοι και εκεί ακριβώς οφείλεται η διαφορά. Από την άλλη είναι ρυθμισμένο το χρέος της, το δάνειο τη και οι ρυθμίσει αυτέ τηρούνται στο ακέραιο. Η τόκη. Η τόκη είναι αυτό είναι το πρόβλημα. Λέει ο κύριο Οικονόμη για τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία. Χθε βράδυ ο ανδρουλάκη από το Πασόκ Κοινάλ ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου και απαντάει για τα δικά του χρέη. Από τα χρέη του Πασόκ δεν έχω χρεώσει τον Ελληνικό Λαό ούτε ένα ευρώ. Και επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση και μάλιστα ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλα χρέη, μεγαλύτερα από μας, και δεν τολμούν να το ανοίξω το θέμα. Εγώ λοιπόν το ανοίγω και λέω το Πασόκ έχει να πάρει δάνει 12 χρόνια. Δώδεκα χρόνια όλα τα δάνεια του Πασούκ είναι πριν την οικονομική κρίση. Από την οικονομική κρίση και σήμερα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Και εγώ ω γραμματέα και ω πρόεδρο δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Τα χρέη του Πασούκ είναι 100 εκατομμύρια το πραγματικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τόκι. Όμω παρόλα αυτά, επειδή είχα δεσμευτεί και πριν τις εκλογές, τι εκλογέ ότι θα αγωνιστώ για να αριθμίσουμε τα χρέη μα και να δείξουμε ότι παρόλο που δεν έχει κάνει η γενιά μου. Αναλαμβάνει το φορτίο να τα ρυθμίσει και ένα μεγάλο κομμάτι τη χρηματοδότησή μα να πηγαίνει στι τράπεζες ώστε να είμαστε εντάξει απέναντι στον Νικόλαο, όπω θα κάνω οποιαδήποτε επιχείρηση. Έτσι. Με κριτήρια αγορά, χωρί ειδικέ κατηγορίε, σήμερα από την εκπομπή σα λέω ότι τα ρυθμίσαμε τα δάνεια. Μες. Τα δάνεια ρυθμίστηκαν και θα πηγαίνουν σε νέα ρύθμιση όποτε έχουμε βουλευτικέ εκλογέ. Που με το νέο ποσοστό που φιλοδοξούμε ένα μεγαλύτερο, ακόμη περισσότερα να πηγαίνουν στι τράπεζε και το λέω διότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Τόκι. Και εδώ τόκι. Κακοί τόκοι. Οι τόκοι φταίνε για τα χρέη των κομμάτων μα. Οι κακοί τόκοι. Κάτι πρέπει να γίνει με του κακού τόκου. Λαός Μέρο Δεύτερον. Έλα, Ελληνάρα μου, μπαρπαμούνα μου, εσύ. Εγώ είμαι. Πάντα απόστολε. Ελευθερωθήκαμε από τι μάχε. Ναι, ναι, τώρα μόλι. Τώρα να, τώρα μόλι πήγε 12 και 1, τι βγάλαμε. Πριν, κατά γράμμα το πηγαίναμε. Όπου και αν έβλεπες, μάσκα, παντού. Δεν καταλάβαινε πρόσωπα. Α μα καλέ, έχουμε βγάλει να μείνει από την ώρα που έχουμε βγάλει. η μητέρα μου επίστεψε εδώ στη Δανία, την έφερα εγώ. Οι Μου λέει φέτο έχουμε την αντιμοβλητά των πιθων λοιπόν του. Δεν είναι χρόνου... γυναίκα σου. Ναι, δεν έλανα. Α, δεν το ξέρω. Και τι είναι σκληρή. Όχι, μου λέει. Είναι, είναι σκληρή, Μπορεί. σαν το τιρή. Είναι, είναι σαν το τυρί. Και αλμηίοι. Θα... Που... Αυτή την πλησάνει δεν μπορώ. Έλατε και μου λέει του χρόνου, θα έχετε σαν σοβαρή χώρα που πέντε μέτρα. Θα έχετε την επιδημία τη ζωή Ξ... Ξ... των γαϊδάρων. Και πώ το λέει αυτό στα δανέζικα. Καμέζέ, είναι η γλώσσα του είναι να βαστάσει. Γιατί να πουλάζει να γροτηρώσουμε με τη γλώσσα του. colado colado del estilo talata catalán. Né né Κονίμαλα μου, μου. ελληνρά μου. μου. Είσαι, είσαι στην καρδιά μου! Εγώ είμαι πάλι. Τι θε! Λοιπόν, που α... τα ίδια. Όχι, κραφού γουστάρε. Λοιπόν, εδώ στο σαμαριστάν που λε που βρίσκομαι. Σαμαρισάνε είσαι Λέγα Ναι, γα... την πανούλα μου. Δεν πήρα. Λοιπόν, ε, ε, ναι, ο καθένα με τα ελακούτα. Τι να κάνω. Πήγανε και κάναμε και εδώ καλαμάτα και στη μεσίνη και στι πάρτιε φίλε. Ευλογάνε τα στυλ να γράψουν τα παιδιά στι πανελίδα. Ευλογήσα τα σκυλό πάλι. Τε ευλογήσατε στην λοιπόν. Ε, θα περάσουν όλα τα παιδιά.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 δεν είναι αυτοαδικία. Α, το πάει ε, ε, ναι, το στυλό. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, να το δούμε γι' αυτό. Έλα για. Τι γίνεται σε, αυτό, σε αυτή την Πανανία εδώ πέρα, τι γίνεται με αυτό το Μιτσοτάκουλα, ρε με τα όπλα που στέλνει εδώ τον Ελίτιο τη Ουκρανίας Καλά <χει> πάμε, καλά πάμε, να σου πω. Εγώ βλέπω και Eurovision μπορεί να πάμε του χρόνου να κερδίσουμε. Αν μα στείλουμε και ένα τάγκ στην Ουκρανία, εγώ δει που δεν το κερδίσουμε, αλλά εμεί θα χάσουμε σαν Έλληνε. Θα έχουμε κερδίσει την Eurovision όμως σκέψου του παραχρόνου που θα τη διοργανώσουμε εδώ, <χει> να δείξουμε το Μιτσοτάκι σε όλο τον κόσμο που θα έρθει. Δεν υπάρχει κάποιο που να μπορεί να σταματήσει, είναι δυνατόν να λειτουργήσει.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 Για να τον των το... Διότι δεν είναι και Αμερικάνων. Και, κάνεις αυτό, και καλά, ένα τον Αμερικάνο, άλλο πιόν. Τα πιόνια Κάπως έτσι τα είδαμε όλη τη βδομάδα γιατί κάθε όπως κάθε Παρασκευή έχουμε παραγγελίες αφιερώσεις δικές σας είναι, εμείς υλοποιούμε με αυτές πάμε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φουρό Μόνο λίγα γεράκια διψαζομένα. Τα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πως να τα χορτάσω τα καημένα. Αφιέρωσε για την Παρασκευή. Θέλω το όλα μοιάζω μαγικά που είναι ο Χάρη Κλίν και ο Ρασούλης μου φαίνεται. Γιάννης Μαρκόπουλος και Γιώργος Νταλάρας. Την Παρασκευή. Μπορείς αισθήματα και προγραμματισμού. Με τα κόλπα τους εγελίσαμε τρελούς που σε πονά και που σε πιάνει Ευτυχώς που ο κόσμος δεν τα χάνει Εμένα μου λες Κι όλα μοιάζουν μαχικά Είναι Can you hear me? Good. Σε πόλη διαβρέθηκα ψάχνα για Στον μου το χάρτη των κρυμμένων Πάω να την ψηλαφίσω Τρέχω να την χαρώ Κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένου Επειδή χθες στο δικό μου γονέα και το απεθερικά μου του χαιρετισμούς, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε να πω ότι μπορεί από γονεί που έχουν πάρει σε σένα ο Γιωργάκη στο σχολείο, το φτούσου σου και ό,τι άλλο σε Ξήσεις την μπάσκευη, εντάξει. έγινε. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Είναι ο ίδιος. Κύριε Αποστολή, λέγω με και Είμαι η μητέρα του στράτου. Ναι. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Εγώ είμαι η Αλήκεια Νακοδήμου, η δασκάλα του. Του μικρού του Γιώργου. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης ο εγγονός μου στο τηλέφωνος του. Αν νόμισε ότι είσαι ο Δημήτρης ο σας. Τι θέλετε. Είμαι πολύ δημωμένη μαζί σας. Μαζί μου, γιατί. Δεν έμεινε από όλοι. Συγνώμη. Εσύ. Εγώ. του μικρού του Γιώργου του, του, του, του, του σκράτου να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Ιωριάτη δηλαδή το γραφείο του ναι. και τώρα μόλις τον είδε και ήρθε με την κοπέλα του ναι. αμέσως ζητάς 250 γιατί μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό για να πληρώσει το τσουλή γι' αυτό ε, για αυτό πράγμα ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε ε, ε όχι δεν νομίζω είναι το πρότυπό μας κύριε του Κώστα δεν μου λέτε εσεί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 Στην άγορα ζωήλα τα καιξώτικα πουλιά και κράτης που σωσίδια διαλαλούν. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούν. Αφαιρέω και την Παρασκευή, γιατί έχω να σου πω πολλά. Εν πάση το Βέγκο, όταν είναι πολυτεχνή και δημοσπίτη, του κάνει το φωτογράφο και λέει ότι βάλει μία και κάποιον λέει αριστερά, γιατί μου φεύγει ο, έξοδε, ο δεξιά. Ο ακροδεξιό. Θα βάλει αυτό και θα βάλει αυτά τα ακροδεξιά, όλα που έχουμε μαζέψει να πούμε σε όλε τι κυβερνήσει, αλλά τώρα είσαι έκταρτη, αυτά που έχουν πει που είναι ακροδεξιά και ξεφεύγουν από αυτό που προσπαθεί να περάσει ο Μιτσοτάκη, ότι είναι λαϊκή κυβέρνηση και κοιτάει το λαό. Δεν ξέρω, φτιάχτο ρε παιδί μου, αν μπορεί, φτιάχνε όμω αυτό. Θα θέλαμε μια φωτογραφία ε, ε, οικογενειακή. Κοίτα, εγώ μ' άκουγα να κρατήσει στη μέση. Ναι, μπράβο, παιδί μου, εσύ στη μέση! Έτσι. Στη μέση για σιγουριά. Γιατί για τι άκρε δεν βάζω την υπογραφή μου. Ήρθα να σα μιλήσω ω περίβαλο δεξιό σε περίβαλου δεξιού. Παλά, παιδί μου, επί δεξιά. Και να επιβάλλει ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ίμιο του ΕΑΜ. Άκρο δεξιό δεν είσαι. Πάμε. Σε φοβάμαι, θα μου θύγεις. Στα τσακίδια Οι δόκιμες μας γεράσαν γέρασαν στον κόσμο αυτό Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό Και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία Θέλω του Μητροπάνου το κιστ για την Παρασκευή Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό Και θέλω και για να Τα σύννεφα που και... πέρασα δεν είχανε φρουρό Μόνο λίγα γεράκια διψασμένα Μόνο ε, λίγα γεράκια φιλάβει. διψασμένα Με προκάλεσες, δεν είχα ε. σκοπό Στο πάρκο ένας πατήρης μου ζάλισε τα αυτιά Όσοι σουν τράπουλα σημαδεμένοι Στους τέσσερις ανέμους σκορπήσαν τα χαρτιά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 Ta forma ta Toki matu sangfo Nous est doux Και μια παραγγελιά. Λοιπόν, θα βάλει, ξέρει, αυτό που λέει. Πώ τι λέμε, Μωρέα, αυτό που λέει τα παραδοσιακά. Το ένα σαμί. Το ένα που λέει παντρεύουνε τον καβουρά και του δίνουν τη χελώνα. Ένα είναι σαν παιδικό, α πούμε. Θα βάλει τέσσερα ζευγαράκια. Το αντί για καβουράγια έχει χελώνα, ρε παιδί μου. Και Ραμαίος με Παπαδόπουλο, Γιώργο, εννοώ, εννοείται ένα είναι ο Παπαδόπουλο. Παντρεύουνε τον γκάβουρα! Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε μαθητά του μαθητά σα. Τι δουλειά έχει οποιοςδήποτε να προσπαθεί να επιδιώξει μια κατάληψη. Τα βάλω φωτιά εις του Ιωδήποτε το κεφάλι, κύριε. Βορύδι με τζίμερο, έτσι γιατί είναι να είναι και γροσιά στην ομοφοβία. Θα αντρεύουνε τον καβουρά. Η δικιά μας η γενιά, τη χώρα δεν θα την παραδώσει στην αριστερά. <Και> Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας από τη στιγμή που ανέλαβε ο Χίτλερ ήταν πρωτοφανές. Φυσικά Μητσοτάκι με γλύφτη κυκίλια εννοείται. Παντρεύουνε τον καβουρά. Γεια σου, <Ριάζει> Κυριακός Μητσοτάκι. <Ριζει> <Ριζει> <τη> <Ριζει> Κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες τις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Τι είδες τη Γλυκός που είμαι. Και κλείνει με Λουκά και τον αγαπημένο τη Μαρκόνι όμως, πιστεύω. Είναι ο αυτό είναι το πραγματικό της θέλης, αυτό. Αστό. Φαντρεύουνε τον γκαβουρά. Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονα πέθανε. Και του... είστε το τέλος σου, σε προειδοποιώ Ανατινάχθηκε από τα UFU <Τι> Στον ώμο το δυσάκι μου σε σάς ξαναγυρνώ Ποτσιά νερό, αέρα μου και χωμά Δεν τα όνειρα σε πλειστηριασμό Δεν η παρτίδα μα ακόμα Αποστολή, Έλα. να σου πω Θέλω μια χάρη, μια αφιερώση για την Παρασκευή Είχα έρθει στην τελευταία παράσταση που έκανες Και είναι ένα κάτι που δεν μπορώ να το βρω αλλού Θέλω, είπες ένα τραγούδι ρώσικο Στον Τι... να υποθέσω Την κατηγούσα σίγουρα θα το έχεις ογγραφήσει Αν μπορεί να το βάλεις την Παρασκευή Ράστης πετάλι για βρανή κρούση Παπληλή του μάνι να τρεκόει Φιχανήλα να μπρεχανή Να σου ρωτήσω κάτι, επειδή παίρνουν αυτή από το εξωτερικά, από την Αυστραλία, ξέρω εγώ από τη Γερμανία και ζητάνε κάτι τραγούδια ξένα που ούτε καν καταλαβαίνω τι λένε Θέλω κι εγώ έτσι μια παραγγελία για την Παρασκευή Θέλω τη Τασιά από τον Νίκο Σιόλα Θα το βάλω τέρμα στο αυτοκίνητο και θα αρχίσει να παίζει εντάξει oh! Oh! Σα πα στην έσυρα να πει σε λαμβάνει και σε τα κεριά στην αγιά σοφιά φτιάχνα μπορεί να αλλάξει κιόλα πάντα να ανάψουμε μια λαμπάδα σε μετσοτάκι με τη κεριά, στην αγιά σοφιά. φιά. Για σουρεμιτσοτάκι, για σουρεν, να μην πεθάνεις φούτερε φιλάρας φούτερε. Γιατί μου, γιατί αν δεν μας κάνεις το μεγάλο, αν μας κάνεις το μεγάλο, για σε να τα πεθάνω. Ουχ μας κάνεις το μεγάλο, αν για σε να τα πεθάνω. Ah, I didn't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 Οι άλλοι είναι σκατά Οι άλλοι είναι σκατά Και εσείς σε σπέσιαλιά Θα κάνετε λίγο επίτηδε Τα fake news Κυρίως έτσι σαν ένα φόρο τιμή Στον Γκέμπελς έτσι Είμαι ο πιο σοδρός πολέμιος Α. Κάθε ολοκληρωτισμού Να τα ακούσουμε κι αυτό Άρα προφανώς και του ναζισμού σε... Μόνο Νίκο Παπά. Δικιά σα ήταν η ιδέα τη κατάθεση των λουδιών στην Κεσσαριανή, του Τσίπρα. Όχι, ήταν του Πρωθυπουργού. Εκεί σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εκτελέστηκαν mm -hmm. ε, για τα ιδανικά του. Βεβαίω. Τα δικά σα ιδανικά κάπου σε 17 ώρε. Κώστας Μπακογιάννης Θέλω να πει πώ νιώθει που ο θείο σου ήταν πολιτικό κρατούμενο έξι μηνών. Το είχαν βρει αυτό σε επιχείρημα. Λέγανε τότε: Κοιτάξτε, α πούμε, πώ είναι αυτή χούντα, που ακόμα και ένα βρέφο το κρατάει σε κατοίκον περιορισμό. Που είναι αντιστασιακό και το βρέφο, άρα.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 όπου έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και παρατηρούνται δυστυχώ τέτοιου είδου προβλήματα παρεμβαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία το πονάω, πονάω, Αυτό γνωρίζετε ότι έχει συμβεί κατ' επανάληψη του τελευταίου διάστημα, τους τελευταίους μήνες στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη όπου κάναμε πράξη στο αυτονόητο Α, πονάω! Πονάω, Όπου κάναμε πράξη στο αυτονόητο Έλα πάλι πάλι όρε Μαθαρ Έσπασχα ένα ποδαράκι, κοτούλα! Γεια σα Προσθόλη! Γεια σου φίλε! Σε πήρα για χέρσι παρουσιοίς, πάνξε Ρωμάνα Έλληνες. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε... Ενδιαφέρον κομμάτι, άμα θέλετε βάλτε το... Είμαστε Έλληνες! Είμαστε Ελλάδα! Στο σχολείο που της παιδιά Στο κάτω σ' όλα του μυαλά, σε κάνουν πολύ με το δικό τη τρόπο. Ένα ρομπότ με το δικό τη νόμο. Ένα γκάμι, μηχανή. Δίξω τα κεράκια, ζωή. Που τρέχεται, διαπράττειε. Χωρί άνθηση και, και ποτέ. Είμαστε μέσα στι 30 πλουσιότερε χώρε του κόσμου. Ένα νεβί το ηθικό μα. Στο νόμο το δισάκι μου σε εσά, ξαναγυρνώ. Ποτια νερό αέ. de Roma Bem gerou nesta honra sempre mistério assunto Bem vida